Μαύρη λίστα, Φάκελο Σιμίτης, ο αρχιερέας της διαφθοράς. Μια of the record συνέντευξη που απαντάται συχνά σε αναφορές για τις σχέσεις του Κώστα Σιμίτη με τον, α... τον ιδρυτή του Πασόκ, Θέλει τον Ανδρέα Παπανδρέου στην Εκάλη λίγο καιρό μετά την επάνωδό του στην εξουσία το 1993 για τελευταία φορά πριν το θάνατό του να δέχεται ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με τη διαδοχή του στο κόμμα. Μεταξύ των ονομάτων που καλείται να σχολιάσει είναι και αυτό το σημείο. Ο Ανδρέας του αποδίδει μόρφωση, συγκρότηση, αποτελεσματικότητα, εργατικότητα και άλλες αρετές αφήνοντας τους δημοσιογράφους με το στόμα ανοιχτό καθώς πάντα ψιθεριζόταν πως η εκτίμηση που έτρεφε για τον υπουργό του δεν ήταν και καλύτερη τότε ο Αντρέας Παπανδρέου χαμογελώντας πονερά με το παιχνίδι που έστησε στους δημοσιογράφους καταλήγει «Ένα άτομα έχει, δεν είναι Πασόκ» ο δημοσιογράφος Νεοκλής Χρυσοβέργης ήταν ο πρώτος που αναφέρθηκε στο παραπάνω περιστατικό. ...και όμως ο άνθρωπος αυτός που σύμφωνα με τον ιδρυτή του κόμματος του δεν ήταν Πασόκ... ...έφτασε να είναι ο διάδοχος του σε αυτό και πρωθυπουργός της χώρας. Ο πατέρας του Σιμίτη και η της κατοχής. Ο πατέρας του... Γιώργος Σιμίτης, διδάκτορ της νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1936 εξελέγει η φυτι... φυγητής εμπορικού δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1940. Επίσης, διετέλεσε πρόεδρος του Δικηγορικού 1932 Πυραιός, 1942-1941, νομικός σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας και του Εμπορικού επιμελητήρίου Πυραιός, την περίοδο 1940-1946 διετέλεσε καθηγητής εμπορικού δικαίου στην ανώτατη σχολή οικονομικών και εμπορικών επιστημών όπου τον διόρισε το καθεστώς της 4 Αυγούστου ως έναν δηλωμένο βασιλόφρονα και θαυμαστή του δικτάτορα μεταξά Σοκα. Άλλωστε, οι σχέσεις του πατέρα Σιμίτη με τη βασιλική οικογένεια ήταν πάντα αδελφικές καθώς ήταν στενός φίλος του πρίγκιπα Νικόλαου ο οποίος μάλιστα βάφτισε στον Πειραιά το γιο του Κώστας Σιμίτη και έτσι ο μετά από χρόνια πρωθυπουργός της Ελλάδος Κι έτσι ο μετά από χρόνια Πρωθυπουργός της Ελλάδος απέκτησε νονό γαλαζό αίματο. Ο Ιωσιμίτης αναφέρεται συχνά ως αντιστασιακός λόγω του ότι το 1944 υπήρξε μέλος στην κυβέρνηση του βουνού του ΕΑΜ ως αντιπρόσωπος του Πειραιά στην εθνοσυνέλευση στους Κορυςχάδες και Γενικός Διευθυντής της Ρούμελης. Στην πραγματικότητα, ποτέ δεν πήρε μέρος στο ΕΑΜ και γενικά στην αντίσταση. Αντίθετα, υπήρξε κατά τη διάρκεια της κατοχής στενός συνεργάτης του Γεώργιου Μερκούρι, αρχηγού του μόνου κόμματος με άδεια λειτουργίας από τις Ναζιστικές Αρχές, του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος και διορισμένου διοικητή της Εθνικής Τράπεζας από τον Ιανουάριο του 1943. Επικατοχής και μάλλον με παρέμβαση του Μερκούρι, ο μπαμπά Σιμίτης τίθεται γενικός γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζικών. Όταν ο Μερκούρης πεθαίνει το δεκέμβριο του 1943, ο πατέρας Σιμίτης χάνει τη θέση του ως παρανόμος διοριστής. Μόνο τότε, και μετά με τη νίκη των συμάχων σίγουρη, ο πατέρας του Σιμίτη ανεβαίνει στο βουνό να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Εκεί γνωρίζει... Το Πέτρο Κόκαλη, πατέρα του γνωστού μεγαλοεπιχειρηματία και γίνονται φίλοι. Η φιλία τους είναι οικογενειακή και συνεχίζεται και από τα παιδιά τους όταν ο ένας είναι πρωθυπουργός και ο άλλος μεγαλοπαράγων της χώρας. Ο αδερφός του αρχηγού του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδος και πατέρας της Μελίνας Μερκούρι, ανήμερα της αποχώρησης των Γερμανών από την Αθήνα, υπογράφει στην αντιστασιακή εφημερίδα «Ριζοσπαστική ΙΧΟ» ένα κείμενο ενδικτικό της σκοτεινής σχέσης του αδελφού του και του Γιώργιου Σιμίτη με τις κατοχικές αρχές. Δια μίαν ακόμη φορά διέλαμψε η ελληνική κουτοπονηριά, την οποία λογιωτίζονται σκεμή ονομάζομεν αθανατον δαιμόνιων της φυλής. Ιδού λόγου χάρη οκνων της μαστιζούσης των τόπων από μιας εικοσαετίας επί τη επέζησε και επέτυχε να σφινοθεί σοριδόν και αδιακρήτως εις όλα σχεδόν τα σανωνίμους εταιρείας και ιδιαιτέρως τα σταπεζικά υπό τον έδικο τίτλο του νομικού συμβούλου Με αποτέλεσμα να εισπράττει Καθόλου το διαρρεύσαν μέχρι κατοχής Αλλά και μετά αυτήν κι εμείς δεν εξεύρωμεν πόσα κατά μήνα Πάντως όμως πολύ περισσότερα των όσων Κατά ισόχρονο διάστημα εισέπραξε λόγω μισθού Το σύνολο των απαρτιζόντων Το ανώτατο ημών δικαστήριων Τον Άριο Πάγο Δικαστών συνυπολογισμένων και των υπαλλήλων των Ήδη ο κύριος Γιώργος Σιμίτης αλλάζει διαμασπορίαν Αντιλαμβάνεται ότι το καθεστώς της εμείς του θόνης του οποίου και χθες ακόμη ή το αυτός υπέρ πάντα άλλον ο εκλεκτός δεν ιδιαίως μπρο τη δύση του και υπερέξυπνος Γιώργος Σιμίτης καμνητή Απλούστατα εγκατελείπει εκεί η όσο αφήνει να πιστεύετε τα οχυρά του. Θέλουμε να υπόμεν τα σπαντοειδείς θέσεις του και με τα μεταπηδάει στο στρατόπεδων, ώθεν καθώς τον συνεβουλεύει η αλάθητος ως του φαίνεται εγγίζουσα του κρατούντος οικονομικού συστήματος η ανατροπή. Γίνεται λοιπόν ο κύριος Γεώργιος Σιμίτης κρατηθείτε καλός εις το κάθισμά σα κοινοκτήμων και καθόλου απίθανον οψίας γενωμένης να τον ειδόμεν και με τού πολλοί κομισάριον, απαγγέλλοντα από υψηλού βήματος το ανάθεμα του πολύ κεφαλαίου. ανώσια και δεχθεί εξήφανε τούτο εις βάρος του συγκεντρωμενου κεφαλαιου διόσα ανωσια λαού. τουτο εις μείνει αλλας μεινει ο κύριος Γεώργιος Σιμήτης. Η φύεια στον τόπο μας δεν είναι προνόμιον των ολίγων. Ποιος λίγο, ποιος πολύ, όλοι οι Έλληνες είμεθα εξίσου εκφύσεως πρικισμένη με το είδος εκείνο της εξυπνοκουταμάρας του οποίου τόσο ψηλή χρήση έκαμεν ο κύριος Σιμίτης κατά το πρόσφατον και απότερον παρελθόν. Τον γνωρίζομεν και μας γνωρίζει. Δεν μας διαψεύουν τα πανουργήματά του είτε φέρει την ψευδεπίφαση του πάσχοντος αστού είτε παρίσταται ως προσωπηδοφόρος ξένης προς τα σαρχάς του ιδεολογίας. Ο κύριος Γεώργιος Σιμίτης είναι ένα κάθαρμα, όπως καθάρματα κακού ποιού είναι και η των υπερέξυπνων. Όσοι αφού συνέβαχον και συνεκόπριζαν μέχρι σκασίματος δύο-τρία έτη εν σφικτό με τον κατακτητή, η νύχτισαν εγκαίρος εις πέλαγος διενευρεθούν ως πράγματι ευρίσκονται σήμερον επί γυπιακού εδάφους ασφαλής. Και όσοι είτης απεράντως ασφαλεία αφέλεια πιστεύουν αποπάσεις εντέθενες σχολήσεως Και αυτοί και κίνος ο κύριος Γεώργιος Σημίτης και ο Μίοντον, έχουν ανοιχτήν τη μερίδα των εις στα μαύρα κατάστοιχα της τετραετίας. Η μέρα της εκαθαρίσεως δεν είναι μακράν. Το άρθρο έφερε το τίτλο η καπάτσι. Ο Γιώργος Σιμίτης δεν ξέχασε ποτέ τους Γερμανούς φίλους του και τα δύο του παιδιά σπουδάζουν στη Γερμανία. ο αδερφός του Σιμίτη στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες Ο ένας γιος του Μπαμπα Σιμίτη ο Σπύρος κατοικεί μόνιμα στη Γερμανία είναι καθηγητής εργατικού οικονομικού και αστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ηθικής και ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας. Το 1975 ανέλαβε το γραφείο του Επιτρόπου για την προστασία δεδομένων της ομοσπονδιακής κρατικής κυβέρνησης της έσης και το 1980 ορίστηκε Επίτροπος για την προστασία προσωπικών δεδομένων από το Κοινοβούλιο της ΣΕΣΙΣ. Υπήρξε ακόμα ιδρυτικό μέλος της ομάδα Νομικών Συμβούλων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο οποίο σήμερα είναι επίτιμο μέλος Το 1998 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον όρισε πρόεδρο της Ομάδας Εμπειρογνωμών για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα του Πολίτη η οποία συνέταξε το σχετικό χάρτη όπου βασίστηκαν οι προτάσεις της Γερμανίας στη Σύνοδο Κορυφής της Κολόνιας το καλοκαίρι του 1999 ο ίδιος του είχε χαρακτηρίσει ως το πρώτο βήμα με κατεύθυνση ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ο αδελφός του πρώην Πρωθυπουργού υπήρξε ακόμα πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Συντάγματος. Αδελφής υπερεσίας, Υπηρεσίας με τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες δηλαδή DBND ενώ ήταν σημαίνον στέλεχος των γερμανών σοσιαλδημοκρατών και μάλιστα διαδραματίζοντας όπως φαίνεται ιδιαίτερο ρόλο στην εποχή εισόδου της χώρας στην ΕΟΚ και το Ευρώ Παρά την ενασχόλησή του με τα ανθρώπινα δικαιώματα ο αδελφός Σιμίτης θεωρείται εμπνευστής της γνωστής βασανιστικής μεθόδου των λευκών κελιών που χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον στη δυτική Γερμανία για να εξοντώσουν μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης RAF. Συναντάμε ακόμα το όνομα του Σπύρου Σιμίτη στο γερμανικό τύπο ως του ανθρώπου που διείσδησε στα άδυτα της στάζη των μυστικών υπηρεσιών της Ανατολικής Γερμανίας και έφερε στο φως τις μεθόδους παρακολούθησης που χρησιμοποιούσε την περίοδο εκείνη η Γερμανία. Το όνομά του εμπλέκεται και στη γνωστή υπόθεση Ziemens, μέσα από τις καταθέσεις Χριστοφοράκου στη γερμανική δικαιοσύνη. Ενώ σύμφωνα με το πόρισμα του τότε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Πάνου Καμένου στην εξαστική επιτροπή στη Βουλή για την υπόθεση ο Σπύρος Σιμίτης έφερε σε επαφή τον αδερφό του, πρωθυπουργό τότε, με τον Χριστοφοράκο το 2003 στο κρατοχώρι Ηλίας για τις υπογραφές. Σιμίτης, ο Γερμανός. Οι σχέσεις της οικογένειας Σιμίτη είναι ιστορικά άρρηκτες με το γερμανικό παράγοντα, σε βαθμό που έχουν καταγγελθεί ανοιχτά ακόμα και ως βιολογικές. Λίγοι θυμούνται την εποχή που Λιάννα Κανέλη και Μαλβίνα Κάραλη, ενώ έχουν έναν έξι με το σύστημα Σιμίτη, φωνάζουν συνεχώς ότι η οικογένεια Σιμίτη κατάγεται από τη Βαβαρία και ήρθε στην Ελλάδα το 1903. Την καταγωγή της οικογένειας πρωτοκατήγγειλε η κανέλη στην εκπομπή της Μαλδίνας στο Σκάι. Στο προεδρικό της μάλιστα τον Έμεσης επωνόμαζε τον πρωθυπουργό Σιμίτη Μπαβαρουάζ, σατιρίζοντας τη βαβαρική καταγωγή του. Η δε Μαλδίνα, διωκόμενη μέχρι το πρώο τέλος της ζωής της από την επάρατη νόσο, από το σύστημα αυτό, δεν έπαβε να μνημονεύει τη βαβαρική καταγωγή της οικογένειας και το ρόλο του αδελφού Σπύρου Σιμίτη στις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Βιογραφικά στοιχεία του Μπαβαρουάζ Αντιδικτατορική δράση Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ονομάστηκε από τους αντιπάλους του αρχιερέας της διαφθοράς Ο άνθρωπος που έπαιξε όσο λίγη τόσο έντονο ρόλο στη σημερινή εθνική καταστροφή και σήμερα το όνομά του επανέρχεται στα σενάρια που γράφουν τόπια και ξένα κέντρα εξουσίας για την Ελλάδα Ο Κώστας Σημίτης γεννήθηκε 23 Ιουνίου του 1936 στον Πειραιάκ. Σπούδασε νομικά στη Δυτική Γερμανία, στο Πανεπιστήμιο Marburg, από όπου ξεκίνησε και την ακαδημαϊκή του καριέρα ως διδάκτορ νομικής και οικονομικά στο London School of Economics and Political Science. Έχει σπουδάσει ακόμα στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας, του Γκίσερ και στην Πάντιο. Έχει διδάξει ακόμα στο πανεπιστήμιο της Κωνσταντίας, του Γκίσεν και στην Πάντιο. Όταν έκανε το διδακτορικό του στη Βρετανία γνώρισε τη μετέπειτα γυναίκα του, Δάφνη Αρκαδίου. Η Δάφνη είναι ανιψιά του βασιλόφρονα Υπουργού Εθνικής Αμήνης της Κυβέρνησης της Ένωσης Κέντρου, Πέτρου Γαρουφαλιά, ο οποίος προκάλεσε την αποστασία του 65, με την άρνησή του να παραιτηθεί από το Υπουργείο για να το αναλάβει ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου. Μετά την πτώση της Χούντας, ο Γαρουφαλιάς ιδρύει την ΕΔΕ, το πρώτο ακροδεξιό κόμμα. Το 1965 ιδρύθηκε το πολιτικό φόρουμ Αλέξανδρος Παπαναστασίου. όπως όπου ο διετέλεσε γενικός γραμματέας και το οποίο το 1967 μετασχηματίστηκε στην αντιδικτατορική οργάνωση Δημοκρατική Άμυνα. Διαφεύγει στο εξωτερικό με την κατηγορία για απόπειρα εμπριστικής ενέργειας και ανταυτού συλλαμβάνεται η γυναίκα του και αφήνεται ελεύθερη δύο μήνες μετά. Από το 1970 συμμετέχει στο πανελλήνιο απελευθερωτικό κίνημα το ΠΑΚ, ως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Όμως, ο Γιώργος Παπαδημητρίου πρώην βουλευτής και υπουργός του Πασόκ στέλνει τον 96 μια επιστολή στο Σιμίτι όπου μεταξύ άλλων αφήνει σαφή υπενιγμό για τη στάση του κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και τις σχέσεις του με το γερμανικό κράτος. Έχετε γίνει γνωστός την εποχή που οι Γερμανοί έστειλαν ειδικό αεροπλάνο και σας πήραν από την αγκαλιά των Απριλιανών για να σας προφυλάξουν. Όταν οι άλλοι έπαιρναν τον δρόμο των φυλακών, των ξερονησιών και της παρανομίας και ζούσαν με τις 17 δραχμές που τους έδινε καθημερινά το κράτος Ελλήνων Χριστιανών. Παρόλα αυτά μετά το τέλος της δικτατορίας ο Σιμίτης εμφανίζεται ως αντιστασιακός όπως πολλοί άλλοι πολιτικοί της μεταπολίτευσης. Προθυπουργός πια τον Ιούλη του 2001 επισκέπτεται τη Γιάρο σε μια συμβολική πράξη όπως μετέδωσε το γραφείο του προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν, φυλακίστηκαν, εκτοπίστηκαν, βασανίστηκαν από την αιματοβαμμένη δικτατορία. Ο συλλογος φυλακιστεντων Φυλακισθέντων-Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 αρνήθηκε να του παράσει και αντιπροσωπεία προς συνοδεία. Το επιχείρημα ήταν ότι η πολιτική του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησής του δεν εκφράζει τα οράματα, τις αξίες και τα ιδανικά των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. Η αντιστασιακή δράση του Σιμίτη έχει αμφισβητηθεί ακόμα και από τον αρχηγό του ΠΑΚ, Ιωάννη Χαραλαμπόπουλο. Μετά την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο Σιμίτης εμφανίζεται ως ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και συνεργάστηκε στη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου και συμμετέχει στην πρώτη κεντρική επιτροπή και στο πρώτο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος. η σχέσεις του Σιμίτη με τον Ανδρέα Παπανδρέου Η πρώτη ρήξη με τον Ανδρέα δεν αργεί να έρθει. Ο Λόγος είναι μια αφίσα που έφερε το σύνθημα όχι στην Ευρώπη των μονοπωλίων, ναι στην Ευρώπη των λαών. Ο Σιμίτης που θεωρείται υπεύθυνος προπαγάνδας του κόμματος Παραιτείται στις 13 Ιουνίου του 1979 από το εκτελεστικό γραφείο και το όνομά του αποκλείεται από τη λίστα των υποψηφίων για τις βουλευτικές εκλογές. Ο πρώτος γραμματέας της Βρετανικής Πρεσβείας αναρωτιέται Η πραγματική λόγοι της παρέτησης η δεν είναι σαφής. Όταν το ρώτησα για την υπόθεση της σαφής λίγο πριν από την παρέτησή του δεν μου έδωσε καμία υπόνοια ότι γνώριζε πως επέκειτο η αποπομπή του και σαφώς φάνηκε ότι δεν σκεπτόταν να υποβάλει την παρέτησή του Στις δημόσιες δηλώσεις του αλλά και στις του πάντα διατηρούσε τη γραμμή του κόμματος σότι αφορά την ΕΟΚ και τη Γενική Πολιτική. Είναι επίσης δύσκολο να εξηγήσει κάποιος πως το σύνθημα στην Αφίσα δεν ανταποκρινόταν στην πολιτική του κόμματος. Ο Παπανδρέου επανελημμένοι είχε τονίσει ότι το Πασόκ δεν στρέφεται κατά της Ευρώπης αλλά αντιτίθεται μόνο στην πλήρη ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ. Ορισμένοι μάλιστα διατείνονται ότι τη φράση στο πόστερ, το σύνθημα αυτό Πρώτος το διατύπωσε ο ίδιος ο Αδρέα Παπανδρέου, ίσως να μην χρησιμοποιήθηκε επειδή, λειτουργ... επειδή δημιουργεί σύγχυση. Όποιο και αν είναι το πραγματικό έγκλημα του Σιμίτη, η απομάκρυνσή του προβάλλει για μια άλλη φορά την εντυπωσιακή ιστορία διάρρηξη των φιλικών σχέσεων του Παπανδρέου με στελέχη της παράταξης. Ο Σιμίτης ήταν ένας από τους σημαντικότερους συνεργάτες του Παπανδρέου στην εξορία κατά την περίοδο της δικτατορίας και σύμφωνα με ορισμένους, ο στενότερος και περισσότερο έμπιστος σύμβουλός του μετά το 1974 και ειδικότερα στη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών. Είναι φανερό ότι η Αφίσα είναι απλά μια πρόφαση για την απομάκρυνση Σιμίτη. Η εκτίμηση που του τρέφει ο ιδρυτής του Πασόκ είναι μηδενική. Η σύντροφος του, η σύντροφος του Ανδρέα Παπανδρέου, Δήμητρα Λιάννη, έχει διευκρινίσει την άποψή του για τον άνθρωπο που έμελλε να είναι ο διάδοχός του στο κόμμα και την Πρωθυπουργία. Είναι κακός μαθητής, κακός άνθρωπος και δεν είναι Πασόκ. Τον Σιμήτη στο κόμμα τον επιβάλλουν στην πραγματικότητα η κοκόλα, ο Ζγιάγκας και τα μεγάλα ντόπια συμφέροντα. Σύμφωνα με μαρτυρία του παλαιού στέλεχος του ΠΑΚ και μετέπειτα βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ, Δήμου Μάρκου Μπότσαρη, ο Σιμήτης αντέδρασε τόσο έντονα που δεν μπήκε στο ψηφοδέλτιο του 81, ώστε έφτασε στο σημείο να επιτεθεί κανονικά στον ηγέτη του κόμματός του, αρπάζοντάς τον από το πέτο και ουρλιάζοντας Οι ρήξεις μεταξύ των δύο ανδρών είναι συνεχείς. Το 91 φτάνει ένα βήμα πριν να τον διαγράψει. Η αιτία ένα συγχαρητήριο τηλεγράφημα που έστειλε ο Σιμήτης στην τότε πρόεδρο του συνασπισμού Μαρία Δαμανάκη η οποία είχε στείλει τον Αντρέα στο ειδικό δικαστήριο. Είναι η χρονιά της δίκης. Από το 89 όπου ξεκίνησε η δίωξη του αρχηγού του Πασόκ ο Σιμήτης αρθρογραφείς η στήληση του βήματος ενώ διενεργούνταν ύποπτες επαφές με στελέχη της ηγεσίας του συνασπισμού. <Τι> Την περίοδο της δίκης, βουλευτές που πρόσκειται στο Σιμήτη ζητούν αλλαγή ηγεσίας. Ο Ανδρέας μέσα από τη Βουλή δείχνει πως δεν μασάει από τέτοια. Με μια παρέμβασή του στη Βουλή τους ευνουχίζει κάνοντας λόγο για χειρανθρώπους και κεντροδεξιά σενάρια. Όμως ο υπεύθυνος δεν διαγράφεται. Άνθρωποι του περιβάλλοντος του Πρωθυπουργού τον πείθουν να κάνει πίσω. Οι παρασκηνιακές μέθοδοι του Σιμίτη επανέρχονται. 11 Σεπτεμβρίου του 1995 ο Σιμίτης παρετείται από την κυβέρνηση και το εκτελεστικό γραφείο του Πασόκ εξαπολύοντας επίθεση κατά του Πρωθυπουργού, ο οποίος νωρίτερα από Θεσσαλονίκης έριξε ευθύνες στον Υπουργό του για την υπόθεση των αυπηγείων Σκαραμαγκά. Για το λόγο αυτό, στον ανασχηματισμό της ίδιας χρονιάς δεν δόθηκε Υπουργείο στο Σιμήτη. Ακολουθεί μυστική συνάντηση στο σπίτι της του Σοπανδρέου, όπου πήραν μέρος Σιμίτης, Πάγκαλος και Αυγερινός. Σε αυτήν την κίνηση των τεσσάρων συμφωνούν να τεθεί επικεφαλής ο Σιμίτης. Στις 20 Σεπτεμβρίου, ο Φόδωρος Πάγκαλος έθεσε θέμα ηγεσίας και ζήτησε να γίνει έκτακτο συνέδριο. Στις 3 Οκτωβρίου, στη λεπτική του εμφάνιση στο Μέγκα, ο Σιμίτης. Καλείται τον Πρωθυπουργό να αποχωρήσει για να δρομολογήσει τις εξελίξεις τη διαδοχή του. Στις 11 Οκτωβρίου, στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΧ, ο Ανδρέας περνάει στην αντεπίθεση. Ένας μικρός κύκλος κεντρικών στελεχών γίνεται κύκλος αυτοκαταστροφής και διάλυσης. Μπαίνουν οι κατωτερότητες των περιστάσεων και οι φιλοδοξίες. Μπαίνουν μπροστά οι προσωπικές στρατηγικές μπαίνει μπροστά η υποκρισία. Ο Αντρέας τους κάνει σαφές πως δεν υπάρχουν ηγέτες σε αναμονή ενώ κάνει λόγο για χαριστία και αν Όλοι Όλη η επιτροπή πάγωσε. Ο Τσοβόλας παρετείται για λόγους ευτυχίας. Στην Η κατάσταση της υγείας του Πανδρέου επιδεινώνεται. 20 Νοεμβρίου του 1995 εισάγεται ευστεσμένα στο Νάσιο, μετά από διάγνωση του Υπουργού Παιδείας και Ιατρού Δημήτρη Κραμαστινού. Μετά από πιέσεις του πολιτικού και προσωπικού του κύκλου, αναγκάζεται να γράψει μέσα από τον Νάσιο την επιστολή παρέτησής του η υποψήφοι για την πρωθυπουργία που θα έβγαινε μέσα από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν τέσσερες: Χαραλαμπόπουλος, Αρσένης, Τσοχατζόπουλος και Σιμίτης. Η εκλογή Σιμίτη δεν είναι αναμενόμενη. Οι περισσότεροι πολιτικοί και κοινοβουλευτικοί συντάκτες της εποχής περιμένουν επικράτηση του παπανευραικού μπλοκ, το οποίο όμως κατεβαίνει διασπασμένο με Αρσένη και Τσοχαντζόπουλο. Έχουν υποτιμήσει τον τζουκάτο και τον μηχανισμό που χρόνια έστεινε ο Σιμίτης μέσα στο κόμμα. 12 ψήφους πήρε ο Χαραλαμπόπουλος, 50 ο Αρσένης, ενώ Τσοχατζόπουλος και Σιμίτης ισοδυναμούν με 53 ψήφους. Γιώργο, χάσαμε, αναφωνεί ο Αρσένης, σίγουρος πως ο γιος του ιδρυτή της Σοσιαλιστικής Παράταξης στήριξε την υποψηφιότητά του. Στην επαναληπτική διαδικασία ο Σιμίτης επικρατεί, παίρνει 86 ψήφους έναντι 75 του Τσοχαντζόπουλου, παραπολιτικά λέγεται πως τότε ο Ανδρέας στο νοσοκομείο ενημερώθηκε για την επικράτηση Σιμίτη, έμεινε σκοπιλός και γύρισε πλευρό χωρίς να σχολιάσει τίποτα. 27 Ιουνίου έτος 1996 έχει δρομολογηθεί το συνέδριο για την προεδρία του κόμματος. Μπορεί ο Σιμίτης να είναι πλέον πρωθυπουργός, όμως πρόεδρος του Πασόκ ακόμα δεν είναι. συνέχεια την άλλη Κυριακή η άνοδος του Σιμίτη στην ηγεσία του Πασόκ και η διακυβέρνησή του στη χώρα. Γιατί ονομάστηκε Αρχιερέας της Διαφθοράς.